Αγαπώ το χαμόγελο σου γιατί φωτίζει πιο πολύ από τον Αγαπώ το χαμόγελο γιατί φωτίζει πιο πολύ. Αγαπώ το χαμόγελο γιατί φωτίζει πιο πολύ. Αγαπώ το χαμόγελο γιατί φωτίζει πιο πολύ Αγαπώ το χαμόγελο γιατί φωτίζει πιο πολύ από τον Αγαπώ το χαμόγελο γιατί φωτίζει πιο πολύ από τον Αγαπώ το χαμόγελο σου γιατί φωτίζει πιο πολύ από τον ήλιο. Αγαπώ το χαμόγελο γιατί φωτίζει πιο πολύ από τον ήλιο. Αγαπώ το χαμόγελο γιατί φωτίζει πιο πολύ από τον Αγαπώ. αλλά, put Άλλα. lost the footage you left to Arapo Hamon you loss the foot is portoham you lose the footage <attempting> ναι, <tra� cricket> ναι, ναι, ναι, και το χαμογέλωσιο, το γιατί φωτίζει... πολύ. Ναι. το το χαμόγελο αυτό γιατί φωτίζει πιο πολύ από το ηλιογέλιο, αυτό το χαμογέλωσιο, γιατί. Ε, έχω θα δούμε, τώρα το ηλιογέλιο, χαμοκάτη που είδα, αυτό το χαμογέλωσιο Ε, πιο κάτω, πιο κάτω. Ε το ναι, ρε παιδί μου, όχι ακόμα αυτό. Δεν ξέρω γιατί δεν το έχει. Αγαπώ το χαμόγελώ και τη φωτίζει και πολύ από τον το θα, πά, θα πάω, από εκεί. Κάποιοι πολύ από το και ε, ναι, έχει κρατάει, ε, και κρατάει, και και το, ε, ναι, έχει, κρατάει, και, και, το, ε, το και τη πολύ από τον Αγαπώ το Γιατί να κάνω, όση ώρα δεν κάνουμε τίποτα έτσι. Έλα ρε μαλάκα, ξαφλήθηκα εδώ. Μαλάκα, λοιπόν.